Γενέσεις που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά μας είναι ξεκάθαρες. Προσοχή και αυτοσυγκράτηση. Για τη σημεία και το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό, εμείς δεν ξέρουμε σιγώ. Μέτρο και μετρητοπαθεία. Γιατί σημαία σημεία και το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό, εμείς δεν ξέρουμε σιγώ. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Μήρυστε Το Γνωρίζετε τι αρχέ μου. Οι στην και πάλι πάλι γνωρίζετε τι αρχέ μου. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Τον έχετε ξεχάσει, ε. Δεν αισθάνεται την ανάγκη ο Βούδας τη ραφίνα να μιλήσει μετά και τα χτεσινά, μετά την δήλωση του Δούκα για το τι έγινε ακριβώς το 2007 στην Καμένη Ηλία και στις άλλες περιοχές. Το εθνικό κεφάλαιο της δεξιάς παρατάξεως οφέρουν το ιστορικό όνομα και μόνο αυτό γιατί δεν φέρει τίποτα άλλο Κώστας Καραμαλής δεν πρέπει να μιλήσει για τη ρεμούλα που γίνονταν με τις του. Κάτω από τη μύτη του. Πέταξαν στα μούτρα των καμένων τότε ανθρώπων το 2007-3000 χωρίς να έχει γνώση ο ίδιος. Δεν ήξερε τι έκαναν, δεν ήξερε ότι έτσι εξαγόρζαν τον πόνο των ανθρώπων. Προεκλογική περίοδο ήτανε. Δεν το ρώτησε κάποιος, δεν έδωσε το ok για όλα αυτά τα εσχρά και χιδέα που γινόντουσαν τότε. απατεώνες ξετσίποτη σε μια καραμπινά τη δεξιά απόγονη των λαδέμπορων της κατοχής που παρά τα λίφτινγκ εξυγχρονισμού τότε και σήμερα. Παραμένει, το DNA, παραμένει στο DNA ίδια και απαράλλαχτη. Γι' αυτό βάλαμε και αυτό το τραγούδι. Το μύρισε Θυμάρι και βασιλικός, παλιό ύμνος της δεξιάς παρατάξεως, που περιγράφει εθνικοπατριωτικές υποτιθέμενες αξίες και κρύβει τις πραγματικές αξίες αυτή της παράταξης, που είναι αρπαχτή, ρεμούλα, δοσοληψία, τα τελευταία 80 τουλάχιστον χρόνια, ήταν και πριν τον πόλεμο, κάτι άλλα τότε. Ο κύριος Δούκας λοιπόν, δήμαρχος Σπάρτης, Και τότε ήταν υπουργό στην κυβέρνηση Καραμαλή, στι Φωτιέ, το 2007. Και ο κύριο Λιβανό βρέθηκαν πριν λίγε μέρε, πριν πέντε μέρε, πριν έξι μέρε, δύο του μήνα, στη Σπάρτη εκεί, να πούν τα δικά του. Και μπροστά στι κάμερε, γιατί ήταν live όλο αυτό στο Facebook, άρχισαν να λένε, να λέει ο Δούκα πώ πήραν τι εκλογέ το 2007. Ε, θα ακούσουμε το απόσπασμα, δεν είναι άριστος ο ήχο. Το έχετε ακούσει περισσότεροι, αλλά μια υπενθύμηση. Και θα μείνουμε κυρίω στην φράση που λέει ο Δούκα. Ότι πέφταμε 15% πήγαμε εκεί και με δύο κινήσει γύρισε όλο το παιχνίδι. Είχαμε πάει στη ψηλία με τι κοπέλε τότε έτσι πήραμε τι εκλογέ του 2007. Είχαμε καθίσει κάτω με τι και αποσημειώναμε όλε αυτέ που Καλημέρα, με μία ξέχασα. Κλειονεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι εκεί που πέφταμε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε, η ησίδης το από τότε πρέπει... Να, να το... Να, αυτό, ναι. πρέπει να το να, από τότε έχετε την... <σφυλίσαι> ιστορία την χαρακτηρίζει όλο αυτό το χιδαίο που συνέβη τότε, ο Λιβανός. Γι' αυτό υποτίθεται να το είδε ο κ. Μητσοτάκη, συγχύστηκε ότι δεν γίνονται αυτά σε αυτή την παράταξη. Έπεσε από τα σύννεφα, δεν ήξερε τίποτα για το 2007, όπω δεν ήξερε τίποτα και δεν ξέρει και για τα σημερινά. Και γι' αυτό τον απέπεμψε. Ο κύριος Δούκα είπε λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι με δύο κινήσει γύρισε όλο το παιχνίδι. Πάτο, κατάπτωση, σε ζωντανή σύνδεση. Φανταστείτε τι λένε όταν κλείνουν οι κάμερε, όταν κλείνουν και οι πόρτε. Ε, όλοι γύρω γελάνε. Το θεωρούν τόσο αυτονόητο αυτό που λέει ο Δούκα ότι έτσι γυρίζονται τα παιχνίδια. Τι κι αν έχουμε στην Ηλία τότε 62 νεκρού. Όλο το καλοκαίρι τότε είχε 81 νεκρούς 62 ήταν στην Ηλία μόνο. Σε μια ανίποτη τραγωδία. Τα θυμόμαστε. Και μια οικολογική καταστροφή μοναδική. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τίποτα δεν λένε για Παρά μόνο πώ θα γυρίσει το παιχνίδι. Κλείνοντα τα στόματα και την οργή. Και λαδώνοντα τι συνειδήσει των ανθρώπων. Κατεστραμμένον τότε με τριχίλιαρα που τα μοίραζαν με τις ακούλες όπως υπονόησε και άφησε ε, εφτιαξει εδώ ο κύριος ε, Δούκας θα πάμε τότε στις φωτιές της Ιλίας και έχουμε πάντα στο νου και στο αυτή μας αυτό που είπε ο Δούκας που είναι ε, ο οδηγός όλων σχεδόν των κυβερνήσεων από τον πόλεμο και μετά ότι με δύο κινήσεις γύρισε το παιχνίδι Αφήκανε τα σπίτια και καίκανε. Εχτες το βράδυ τη σβήσαμε τη φωτιά Τρία άτομα Τρία άτομα μεταλλάσθηκαν και με ένα τραχτέρ Και σήμερα μας κάτσανε το χωριό Ιλοποδίτες Ιλοποδίτες οι πούστινες μας το κάτσανε το χωριό Πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν Πήγαμε εκεί Πεμπέντες κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι Αχ καούλη μου Αχ είναι Πήγα μου και με κάνει νήσει γύρισε όλο το παιχνίδι. Έχει καλή γυναίκα μέσα, ρε παιδιά, η γυναίκα με έχει καλή μεθόδο. Γρήγορα, γρήγορα! Δεξιδρέ! Πήγα μου και με κάνει νήσει γύρισε όλο το παιχνίδι. Είναι οι γονεί τη γυναίκα μου στη φωτιά αυτή τη φορά, την αυλή τη εκκλησία, με φωτιά γύρω. Πίγα μου και με κάνει νήσει γύρισε όλο το παιχνίδι. Έχω μωρό παιδί και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάστο, δεν μπορούμε να πάρουμε αέρα, δεν μπορούμε να φύγουμε. Μπορείτε να στείλετε! Δεν μπορούμε να φύγουμε. Έχω μωρό παιδί εδώ στο σπίτι. Υύ, Παναγία μου. Το παιδί μου, Παναγία μου. <Το> θα παρακαλώ, δεν το θα <μην> το <πατήνετε>. <Το> Από τον αέρα και τον εφαλή μου, θα παρακαλώ. Κλήγα μου, και με <τίποτε>, γύρισε όλο το παιχνίδι. Έχουν καεί όλοι τους. Δεν υπάρχει κανένας επιζών. Το λέει αυτό ότι πήγαν εκεί και γύρισαν όλο το παιχνίδι και γελάνε οι άλλοι κανονικά χωρίς να έχουν στο νου πιο ποιο ακριβώς παιχνίδι, τι είχε γίνει εκεί, τι γύρισαν, τι γύρισαν ακριβώς, πώς γύρισαν, ποιου γύρισαν, πώς το γύρισαν. Όλα αυτά λοιπόν τα είπε χθε ο Κύριος Δούκας, το θέμα δεν τα λέει μόνο ένας που τώρα είναι δημαρχός, ο λαός της Σπάρτης εκτίμησε τα υπόλοιπα. από τις κυβερνητικές θητείες και τον έβγαλε και δημαρχό. Αυτοί έχουν εκπηδενήσει το χρόνο. Νομίζουμε ότι ζούμε το, στο 50, στη δεκαετία, στη δεκαετία του 60, του 70, του 80. Ε, κάνουν σήμερα αυτά που έκαναν και τότε, με την ίδια ακριβώς αντίληψη, το ίδιο DNA. το ίδιο DNA. Ε, και πάνω απ' όλα πάντα μου αρέσουν όταν βγάζουν έτσι λόγου και μιλάνε για τις αρχές και τις αξίες τη παρατάξεως. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Μπράβο! Να σας θυμίσω, για όσους δεν το θυμάστε, ο Κώστας Καραμαλής συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Από τα μνήματα γάψα ρε Ξυπήνα δικό χαμένα είτε Δες τη γαλάζια τη γενιά Που την ασπίδα και φωτιά Τον δρασκοβόλο και τη δουλειά. Και <κλίχα μου, κύπτε, χνήσα> <Τι> αυτό που δεν έχετε καταλάβει ότι αυτή η παράταξη, Νέα Δημοκρατία, είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Δεν είναι μια ταξική παράταξη. Είναι μια παράταξη η οποία την έννοια τη κοινωνική αλληλεγγύη την έχει εγγεγραμμένη και στην ιστορία τη, αλλά και στα πεπραγμένα τη. Βέβαια. <χνήσα> <χνήσα> <γύρισον> <χνήσα> <χνήσα> <χνήσα> <χνήσα> <χνήσα> <χνή> Περισσότερο για αυτή την παράταξη. Μπορεί να πει η ταινία, υπάρχει και φιλότιμο, ο περίφημος Μαυρογιαλούρος που τότε περιέγραψε ο σακελάριο ακριβώς τι γίνεται με τους πολιτικούς, όχι μόνο τη δεδομένη χρονική στιγμή δεκαετία του 60 αλλά και πριν και μετά ακόμη και σήμερα βλέποντάς το καταλαβαίνει κανεί ότι είναι τόσο φρέσκο παρά το ότι είναι μια σπρόμαυρη ταινία. Να φτιάξουμε λίγο το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, γιατί όλα αυτά ωραία για την παράταξη και τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή, που είχε συγκρουστεί τότε με τη διαπλοκή, το θυμόμαστε όλοι. Να το φτιάξουμε λίγο για να το φέρουμε καλύτερα στην αλήθεια. Εμείς είμαστε η παλαιοκομματική μαυρογιαλούρι των Ρουσετιών. με <Τι> ουρανό. Μαυρογιαλούρη τον Ρουσεθιόνου Στην κορφή και πάλι πάλι οι συνεχιστές Ζήτω η Δημοκρατία Μύρισε Η Μάσα Η Ρεμούλα Λάμπη το ουρανό Της κληρώνα μοιάσαν οι συνεχιστές Μαυρογιαλούρη τον Ρουσεθιόνου και πάλι πάλι οι με το νου σου τη Ρεμούλα έγινε Από, το Γιαλούρο, από αυτή την πολύ ωραία ταινία με το σενάριο Κέντιμα και τι ατάκε τι εκπληκτικέ προσπαθούσαν να περιγράψουν το χάλι τότε με την φιλιακού κράτου αυτού που έφτιαξε η δεξιά παράταξη με τι αρχέ, σημαίε, ορθοδοξία, χριστιανισμό και από κάτω όλα αυτά που γινόντουσαν τότε με τον Γκρέουζα συνεργάτη στενός του Μαυρογιαλούρου, και όλα αυτά που γίνονται τώρα με του πάρα πολλού δεκάδε χιλιάδε πια Γκρέουζε από εδώ και από εκεί. Είναι ο κόσμο τη ξετσιπωσιά. Μα πλασάρεται αυτό ο κόσμο σαν άριστο και αισθάνεται την ανάγκη συνεχώ να μα θυμίζει ότι είναι άριστο, γιατί ακριβώ δεν είναι άριστο. Κάποιο που είναι καλό, άριστο, επιτυχημένο, σε κάθε δεύτερη του κουβέντα δεν αισθάνεται την ανάγκη να μα το πει. Εδώ με διάφορου τρόπου και όποτε βγαίνουν στο δημόσιο λόγο, αισθάνονται την ανάγκη να μα το θυμίζουν σχεδόν καθημερινά. Είναι η καραμπινάτη, η ξετσίποτη δεξιά, χωρί λούστρο, λούστρο, αυτό που είδαμε χτε. Με τον Λιβανό και τον Δούκα, και χωρί τι αγιογραφίε των δημοσιογράφων. Αυτό ήταν ανώθευτο. Πέρασε έτσι. Δεν το πρόλαβαν να το φτιάξουν, να το ρετουσάρουν λίγο. Τίποτα απολύτω. Το είδαμε, ο ομά όπω ακριβώ συνέβη. Και όλη αυτή η αντίληψη βλέπει του πολίτε ω πελάτε που του εξαγοράζει. Μπορεί να του εξαγοράσει με οτιδήποτε και να του κλείσει και το στόμα και τη συνείδηση. Κοινική παράταξη πεσμένη με τα μούτρα στο φαγωπότη, μοιράζοντα ψίχουλα στου πολλού. Και τόνου καρβέλια στου λίγου που κατά σύμπτωση είναι και δική τη. Αυτό που λέγαμε τη δεκαετία του 50, έτσι λειτουργήσαν και με άλλε διαδικασίε, βέβαια τότε, τη δεκαετία του 60, ακόμη και σήμερα. Και πάνω απ' όλα, οι αξίε τη παράταξη που τι ακούσαμε να τι περιγράφει πολύ ωραία. Τι τελευταίε δέκα μέρε έχουμε τον Άδων Γεωργιάδη, υπόθεση του οποίου μπήκε στο αρχείο, αλλά τα ερωτήματα που έχουν ξεκινήσει από τότε είναι πολύ μεγαλύτερα από όταν. Από πριν μπει στο αρχείο υπόθεση, αναπάντει τα ερωτήματα σε κάθε χέφρονα πολίτη, λίγο να διαβάσει το, το πόρισμα της αρχαιοθέτησης, του δημιουργούνται ερωτήματα, όπως αυτό με τα διευκρίνηστα ποσά. Δεν έχει απαντηθεί. Ε, με όλο αυτό με το Λιβανό, τον Υπουργό, που δεν είναι μόνο αυτό που έγινε χθε, είναι και την προηγούμενη Παρασκευή που έκανε δηλώσει για του αγρότες και έλεγε ότι θα μειωθεί ο ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα λοιπάσματα. Αλλά ο ΦΠΑ ήταν μειωμένο, ήταν στο 13%. Δεν γνώριζε το βασικό αντικείμενο. Παρέσχεσαι για τον Πρωθυπουργό σε ένα βίντεο που έβγαλε, μετά το μαζέψαν και το βίντεο, μαζέψαν και το Λιβανό. Και μετά ήρθε ο Γιωργαντά, ο νέο Υπουργό που πήρε τη θέση του Λιβανού, ήταν στο, στον Πιερακάκη από κάτω, τώρα έχει πάει στο Υπουργείο Αγροτική Αναπτ Ο οποίο Γιοργαντά σε ανύποπτο χρόνο είχε μιλήσει πάλι για τα μρουσφέτια και για τον κόσμο τη Νέα Δημοκρατία. Θα ακούσουμε τι είχε πει. Επίση, καθοριστικό θα είναι και ο ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση στην πίεση ή στην υπενθύμηση στου ανθρώπου που ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Σε ανθρώπου που βούλευαν επί τη Νέα Δημοκρατία. Σε ανθρώπου που πήραν συμβάσει από τη Νέα Δημοκρατία ενώ συμβάσει έργου, συμβάσει ορισμένου χρόνου. Άλλοι που πήγαν στα stage, αφούς να τους θυμίσουμε ότι πρέπει να προσφέρουν κάποια υπηρεσία. Πρέπει να πάνε εκλογική αντιπρόσωποι. Πρέπει να μπαίνουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους να ψηφίσει. Ξέρουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που τα χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ωφελήθηκαν από την Νέα Δημοκρατία. Σε αυτούς μπορούμε να τους θυμίσουμε λίγο πιο φωνακτά ότι έχουν υποχρέωση να πάνε να ψηφίσουν. Είναι ο μοντέρνο. Ήταν και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ο κύριο Γεωργαντά, βουλευτής πάνω Μακεδονίας το Κυλκή νομίζω. Ε, και εδώ λέει για τα δικά μα παιδιά και πώ πρέπει να τα φροντίσουμε. Σε μικρόφωνα τα λένε αυτά, σε κάμερε μπροστά, ξαναλέω. Ξέροντα ότι αυτά θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή, δεν του αν καθόλου, δεν έχουν κανένα απολύτω θέμα. Ε, τα λένε ομά και χήμα γιατί ξέρουν ότι δεν θα έχουν και καμία επίπτωση, τουλάχιστον από το δικό του το κοινό, το οποίο. Ξέροντα αυτή τη λογική πάει εκεί κοντά για την εξαγορά, πρόθυμο να εξαγοραστεί γιατί δεν είναι μόνο αυτός που εξαγοράζει είναι και αυτός που εξαγοράζεται και πόσο πρόθυμος είναι και πόσο ψάχνει κάθε φορά σε κάθε τετραετία και νωρίτερα να εξαγορεστεί να πουλήσει ό,τι έχει μες στο μυαλό του ή οπουδήποτε αλλού. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε μια προεκλογική συγκέντρωση του Γιώργα πάνω εκεί ποιο είχε πάει. Ω νεοδημοκράτης, του χρωστάω και εγώ, όπω φαντάζομαι, το χρωστάτε πάρα πολύ από εσά, που μπόρεσε και με έκανε να αισθανθώ πιο υπερήφανο που είμαι νεοδημοκράτης που είμαι δεξιός. Είναι χαρά και τιμή μας που σε δω σήμερα. Το κυκεί σου χρωστάει. Ελπίζουμε αύριο, ως υπουργό τη κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να μπορέσουμε να σε ξαναχρησιμοποιήσουμε. Όλοι μαζί. Ωραία ατμόσφαιρα αυτό που έλεγε ο. Και ενώ λοιπόν το δημόσιο χρήμα, το χρήμα όλων μα, το μοίραζαν, το πέταγαν με τέτοιο τρόπο για να εξαγοράσουν τις ψήφου κάτω εκεί στην ηλία και στι άλλε περιοχέ. Προφανώ δεν έγινε μόνο εκείνη τη στιγμή, έχει γίνει δεκάδε άλλε περιπτώσει και το κάνουν με διάφορου τρόπου. Ενώ λοιπόν γίνονταν αυτό, υπήρχαν τα αμέσα ενημέρωσης μέσα ενημέρωση μέσα στι δύο δεκαετίε, τι τελευταίε, τρει δεκαετίε. που κατηγορούν τον τυροπιτά, ο περίφημος τυροπιτάς που δεν είχε κόψει εκείνη την απόδειξη. Ένα παράδειγμα τυροπιτά, γιατί ο τυροπιτάς είναι μια ευρία κατηγορία, ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι η κυρία 90χρονη που που τα καλτσάκια, θα το θυμηθείτε τώρα, που την είχαν συλλάβει επειδή δεν έκοβε απόδειξη. Την συνέλαβε η αστυνομία επειδή πουλούσε παράνομα πλεκτά παπουτσάκια στη λαϊκή. Την πήγαν στο τμήμα, της επέβαλαν πρόστιμο και μετά από ώρες την άφησαν ελεύθερη. Σήμερα η εφορία Πελοκύμπων της έστειλε αυτό το έγγραφο και της επιβάλλει πρόστιμο 2.500 ευρώ επειδή δεν τηρούσε λογιστικά βιβλία για αυτά τα καλτσάκια που πουλούσε και 100 ευρώ επειδή δεν είχε κάνει έναρξη επαγγέλματος. Πώς να το πληρώσω εγώ, από πού να το βρω εγώ, 200 δεν μπορούσα να πληρώσω, λέει. 2.600 να πληρώσω. Δεν πήγε στην ηλία να κάνει την καμένη. Θα έπαιρνε τη σακούλα εκεί. Με τι σακούλε είχαν κατέβει και μοίραζαν τα λεφτά. Μία περίπτωση τυροπιτά είναι η κυρία με τα καλτσάκια. Μια άλλη περίπτωση είναι η γιαγιά στη Λαμία που είχε πάει στη Λακή και είχε στήσει ένα πάγκο με τα κυπευτικά που έβαζε στον κήπο τη να τα πουλήσει. Μπα και τσοντάρει λίγο στη σύνταξη. Ήρθαν και μα γράψανε ή ήρθαν και μου λένε στα σφιτεία. Και λέω τι στε και να, έχω, πόδι, να, έχω, να πουλήσω. Δεν έχω ούτε τα τότε τα μαζέ μου, ούτε τα άδεια δεν έχω. Λέω, Πειρασμένη. Δεν μπορούν τώρα να βγάλουν άδεια. Το όνομά σου, τα στοιχεία σου και Είναι τον πατέρα σου και τη μάνα πώ το λένε. Σα έγραψαν. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Πόσα χρόνια βγαίνετε εδώ, και έχω χρόνια που βγαίνω, κύριε. Όπω έχασα, τα παιδιά μου βγαίνουν σε νέε. Ενώ μοίραζαν τα λεφτά κάτω στην ηλία. Παράδειγμα το ένα. Παραδείγματα Παράδειγμα, και τα άλλα. Και τρίτη περίπτωση, τυρόπιτα, στο ευρύτερο πάντα πλαίσιο, είναι ο Καστανά τη Θεσσαλονίκη που τότε όχι μόνο τον είχαν πιάσει, αλλά είχαν πάει και οι αστυνομικοί και τον είχαν πλακώσει. Του είχαν ρίξει κάτω και το καροτσάκι που είχε. Πιάω ένα από τα χέρια, ξέρω, με... τα χέρια κάτω, ξέρω εγώ, και εγώ πήγα να πάρω το καρότσι μου για να το βάλω πιο μέσα. μέσα τα κάτω, εγώ σε δει και έπεσα. Έχω, έχω πρόβλημα στο στομάχι μου. Και πίεση εγώ. Δεν με καλά στο... στην υγεία μου. Κάνια άτομα ήταν, δεν ξέρω. Υγεία. Μηχανές, πέρα όλοι. Εγώ με πήρα... μια ώρα ήμουν κάτω. Δεν μπορούσα να συνέρθω, γιατί ήμουν αλλού, ήμουν Αυτά λοιπόν τα τρία παραδείγματα. Θα μπουν τώρα δίπλα στο Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος είχε δεχθεί μια ερώτηση στα χρόνια του μνημονίου και είχε απαντήσει εξή. Όταν άνθρωπο να συζητήσει. εγώ δεν δίνω πάντα τα Ή στον διατρό μου ή στον λειτουργικό μου αφού μου δώσει την απόδειξη. Εσύ το, το κάνεις αυτό? Μου λέει όχι βεβαίω. Υπήρξε μια η συζήτηση τότε, ότι, ότι τα η Ελλάδα φάγαμε... χρεοκόπησε από την τυρόπιτα που δεν δίνει τυρόπιτα ή από τα σκάνδαλα της Νοβάρτης, της Ζήμες, από τα Από την τυρόπιτα που δεν δίνει τυρόπιτα. Η Ελλάδα, ποτέ δεν με φαίνει, Υπήρξε μια συζήτηση ότι, ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε ε... από την τυροπιτά που δεν δίνει τηρόπιτα ή από τα σκάνδαλα της Νοβάρτης, της Ζήμενς, τα εξοπλιστικά. Αθώα η Ζήμενς, Αθώα η Νοβάρτης, ένοχη είναι η κυρία που που για τα καλτσάκια, 90 χρονών. Ένοχη η γιαγιά που πουλάει για τα κυπευτικά, ένοχος ο Καστανά, καλά του κάνανε και του σπάσαν και το καρότσι με τα κάστανα χυμένα στο δρόμο, και ένοχο βεβαίω ο Τυροπιτά, με την ευρία έννοια. Πόσο καθαρά, πόσο απόλυτα και πόσο κοινικά εδώ ο Θόδρο Πάγκαλο εκπροσωπώντα το πολιτικό προσωπικό τη χώρα που έχει διοικήσει Αυτό τον τρόπο, με τον τρόπο που ξέραμε και ακούσαμε χθε από το Δούκα. Και να τον επικροτεί ο Λιβανός Έτσι ακριβώ, μοιράζοντα τα λεφτά για να εξαγοράσουν και για να γυρίσουν το παιχνίδι. Τελείας όλα αυτά τα σάπια και τα χιδέα που συνεχίζονται και τα πανάθλια με την εξαπάτηση των ανθρώπων και με την ειδίκευση που έχουν όλοι αυτοί στην εξαπάτηση, πάντα με ανοιχτές τις κάμερες. Φανταστείτε ξαναλέω ότι γίνεται με κλειστές. Τελείας όλα αυτά γιατί σαν σήμερα έφυγε η αρχαίγονη φωνή του Νίκου Ξυλούρη ήταν 1980. 17, που τώρα έχει πετάξει Κι ήταν παιδί στα δεκαεφτά που τώρα έχει πετάξει Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου Ταξί, ποιος θα σου δώσει αγάπη μου; Εδώ είναι σε Χατζηδάκη, στον περίφημο ταχυδρόμο. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Απλά είναι από μια τηλεοπτική εκπομπή, το λέμε πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι έξω από αυτά που τον είχαμε συνηθίσει. Και πάντα μας ταξιδεύει έτσι ο ακριβώς όπως το λέει αυτό το τραγούδι. που Το έχουμε με άλλα ακούσματα στο μυαλό μας. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητα, πάλι αυτές τις μέρες βλέπουμε μια μαυροφορεμένη μάνα να μιλάει για τον νεκρό γιο τη. Είναι πάρα πολλέ οι μάνε τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν στην τηλεόραση μετά από δολοφονίες και μιλάνε για τα νεκρά παιδιά του. Νομίζω αυτό το θέμα δεν μπορεί να το αντέξει κανεί. Πόσο μάλλον ήταν αυτή η μάνα, όπω είναι η μάνα του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ε, μαζί με τον πατέρα βγήκαν χτε και σήμερα βγαίνουν στα παράθυρα και μιλάνε οι άνθρωποι με φοβερή αξιοπρέπεια. Πόσο μάλλον ήταν αυτή η μάνα, λέει αυτό το περίφημο, ότι δεν κρατάει κακία στα άλλα παιδιά που σκότωσαν το παιδί τη. και εγώ και ο σύζυγος δεν κρατάμε κακία σε κανέναν αυτή τη στιγμή δεν έχω καθόλου συναισθήματα εύχομαι καμιά λιμανούλα να μην βρεθεί στη θέση μου μίλησα από βραδύς με τον Άλκη 7,5 ώρα με κάλεσε ο ίδιος για να δει τι κάνω και συζητήσαμε τελείωσε το διάβασμα, έκανε μια επανάληψη αύριο την επομένη δηλαδή πρώτη του μήνα έδινε κάποιο μάθημα στο πανεπιστήμιο Του ευχήθηκα καλή επιτυχία. Μαμά, μόλις τελειώσω θα έρθω. Θα βγω σε λίγο έξω να φάω, να κάνω μια βόλτα και θα επιστρέψω ξανά σπίτι. Και κατά τις τρεις η ώρα μας ειδοποιεί ο κουνιάδος για το γεγονός. Μέχρι να φτάσω μου ήταν αδιανόητο να μπορέσω να πιστέψω ότι συνέβη κάτι κακό στο παιδί μου. Είχα πάντα την ελπίδα ότι... Δεν είναι αλήθεια ζούμε. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Τίποτα, Τίποτα. Τιποτε. Ειλικρινά δεν κρατάω κακία Καταλαβαίνω ότι αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς αγάπη Πιθανόν δέχτηκαν απόρριψη από την οικογένεια ε, Δεν είναι υπεύθυνη εγώ γι' αυτό Καταλαβαίνω ότι τους έχει λείψει η αγάπη ο Άλκης Μεγάλωσε με αγάπη να Σκυνδύνη στους στίχους και Σταύρος Ξαρχάκος Στην μουσική Νομίζω το συγκεκριμένο τραγούδι Με τίτλο Πώς να σου πάσω Είναι από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί Και σε ένα παιχνίδι παλιό Στα πέντε καλύτερα ελληνικά τραγούδια Εγώ το βάζω άνετα μέσα Με ρωτήστε για τα γιατί ανάλογα πιο ακούω Μπαίνει στην πρώτη θέση Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα Γκρούεζα είναι το σωστό. Πώ τον έλεγα εγώ πριν, Κρέουζα. Οκ. Okay. Συγγνώμη που δεν ξέραμε το όνομα. Το ξέρω, το έχω ακούσει εκατό φορέ. Του μεγάλου Συνηθίζεται. Ο άλλο δεν ήξερε να τον λένε Φουρθιώτη. Και τον έλεγε Φρουθιώτη. Ε, και εγώ τον είπα αντί για Γκρούεζα, Κρέουζα. οποιος δεν ξέρει από αυτά δεν ξέρει και το όνομα. Εκεί θέλω να καταλήξω. 2:11:0888 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένει μέσα ο δικό μα γκρούεζα, ο Πουστόλη. Ρέντιν παραπολιτικά.gr το mail του σταθμού. Δικό μας αυτή τη στιγμή που παρακολουθούμε. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr το site του ομίλου. Και μα ακούτε τώρα, λάβει μετά οιχογραφημένου και στο YouTube μα βρίσκεται. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Έλα Γουρίνα μου. Έλα. Πού είσαι, είδε. Καλά Szaywe έτσι γνωσμένο. Έτσι δεν είπα, αλλά όταν έχω χρόνο, εσεί είμαι αποκλεισμένα από τα χιόνια να πούμε και δικά σε εκπομπή. Συγνώμη κιόλα, ε, συγνώμη. Εγώ συγνώμη, εσύ συγνώμη. Εγώ συγνώμη. Όλοι μαζί συγνώμη προ το μισοτάκι στον Συγλανίιο των Όλοι μαζί πάμε. Συγνώμη. Μα τι συγνώμη, σαν το μιμοστάκι καταντήσαμε. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντα μια προσωπική και ελικρινή συγνώμη. Το ζητάει συγνώμη για να βρει λύσει, α πούμε. Και καλά και κάτι. Καλιά διάλεισ τώρα. Να, να δούμε τη, τέτοια, τη, τις μπροστάδε του καθενός. Αν τον Μητσοτάκι του, βγάζουνε φρουθιώτιδε που λέει και αυτός. Για τον κύριο Φρουθιώτη, Φρουθιώτη. Ιστορίες τα πάντα βγαίνει ο Γεωργιάδη. Oh! τον Γεωργιάδη. Μα, τον Γεωργιάδη, τώρα για κάτι ακαθόριστα ποσά. Κάτι Ναι, τώρα αυτά είναι τώρα για Είναι Μάκα Σάδο και εκείνη πόσο μάγκας είναι, σου λέει κράτη για 305 και για από την Οβάρτης. ας με κράξετε για τα πρόγραμμα της ελληνικής αγωγής Αμα δεν το και αυτό μπορεί να να πουλάει πάλι ένα Γιατί τα έχει σταματήσει, τα ανογυλικά, μην μου λε. να τα πουλάει στην τηλεόραση γιατί. Τώρα περίμενα τι περίμενα, μην Αυτό το γυλαίκο, το, οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, έχει τα βάλει σε προσφορά για τα Α, και, εντάξει, εντάξει, μάσκες, εντάξει. Εντάξει. και μάθημα για τον okay, Τότε φάση. έτσι η βάλεις αφλετε το κραζούμε για το μυσέιο κατομύριο το αφεκρίνιστο για τις μίζες για τα πάντα το κράζουμε για το πρόγραμμα της ελληνικής αγωγής και αν το κραζούμε πολύ και για αυτό και πάλι το χαλάει θα μας βάλει ότι τηνη πορτοκαλάδα μπανά ποτα το καλαμάκι Δεν βίνετε, που, που δεν βίνετε. Γιατί αμανες πας αυτό το καλαμάκι τραβαβrés το τραβαρούφα το πάτο. Δεν παλιό αλλά γαμισήκατε να πούμε, γιατί αφησμητείτε την παπάρια ελληνική φυλή. Ο Έλληνο λευθός, ο εκπρόσωπος της Αρίας Φυλής, ο Άριος είναι ο Έλληνας. Τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Μπουμπούκος. <σχοί> Α, ναι. Αυτή είναι παπάρια, επιπέδου παπάρια Τσένκο <σχοί> <σχοί> Παπάρια Τσένκο Ναι, ναι, χαριστικό... Είναι χαρακτηριστικό αυτό που να... κάτσε τώρα. Έχουμε και τη δεξιά. Να σου πω εγώ να κάνω άλλο, ρε φιλαλάκι. Μπαίνω σήμερα στην Αττική οδό και τρώω μια π... που ήταν από τηλιάρισμα. Μπαίνω εχθέ στην Εθνική οδό από τη γέφυρα τη Βαρυμπόπη. Άλλο ποτηλιάρισμα. Αυτή η γαμμύρα Περίμενε δεύτερη κούτσα, π... π... δεν είχε μόνο ποτηλιάρισμα. Μποτηλιάρισμα, πού είναι τα γάμμα. Αυτή η γαμμύρα είναι π... πλούσι δεν κάθονται στα σπίτια του. Όλοι στον δρόμο είναι. Μπορεί. Φιλιά στα κολομέρια. <laughs> Να σου πω κάτι, και γιατί έχω μια απορία. Δηλαδή, αυτή η ελληνική αγωγή είναι βιβλίο που έχει γράψει ο Άδωνη. Η ελληνική αγωγή δεν είναι βιβλίο. Η ελληνική αγωγή είναι όραμα. Η ελληνική αγωγή είναι τρόπο ζωή. Πώ το υποτιμάτε, Έτσι. Έχει μια ερώτηση εγώ το έχει γράψει έχει μια ο Μια ερώτηση, λάθο ερώτηση, προσβλητική στο διάλογο. Απαράδεκτο! Φοβερό! Ο συγγραφέα είναι ο Άδωνη, παίζουν όλο αυτό. Είναι. Ο Άδωνη δεν είναι συγγραφέα, ο Άδωνη είναι φιλόσοφο. Εσυνέπειε του αδ Λέ ρε παιδί μου είναι κάτι ανώτερο α πούμε εντάξει οκ okay. εντάξει είναι γκάτσετα <χει> λοιπόν δηλαδή είχε δίκιο ο άλλο ότι οι αρχαιο και όλα αυτά που μου έλεγε μια εποχή έχουν κάνει μια τρύπα λέει χίλια χιλιόμετρα λέει στη γη αυτέ οι τρύπε λέει που κάνουν τώρα οι εξορίξει δεν είναι τίποτα και ο άλλο μου έλεγε ότι στη σκοτεινή πλευρά λέει τη Ποιο ήταν ο Αγγελιοφόρο αυτό του φωτό, ο Απόλογα. Απόλογα χε του ήλιου. Και τι. Της... κάβλας Με τον Απόλογα λέει. Ο καβγί. Έλα. Απόλογα χε του ήλιου. Βέξε. Βέξε. Όχι Ναι, Μα είναι δυνατόν τώρα τα παιδιά. δεν παιδιά. Τα παιδιά να πηγαίνουν να αυτό το βιβλίο 13 εκατομμύρια χρόνια, χρόνια πριν δεν Εδώ λοιπόν πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια γεννήθηκε ο πρωτάθροπο. Ο Έλληνο ο Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. τι είναι αυτά. Μιζές τρεμουλές καπάτες, και, και Σεμνότητα και <πουλάνες>, τα σας, οι Εμείς είμαστε η παλαιοκοματική μαυρογιαλούρη των Ρουσσετιών. Κάτι έχουμε καταλάβει. Θυμιογιά, λέει εδώ η Ντίνα. Το mail του ομίλου Ελληνοφρένια λειτουργεί. Έχω πληκτρολογήσει κειμενάκι προ Τζέννη Μπότσι και κλικάροντα αποστολή σταμάτησε ο χρόνο. Ακόμη να φύγει. Τι κάνω λάθο. Τίποτα. Είναι ένα σχέδιο δικό μα. Να σταματάει ο χρόνο. Να παγώνουν όλο όταν πατάτε το enter. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάτι σου κόλλησε. Δέστε εκεί τα συστήματα και τα μηχανήματα. Δέχουμε σοβαρά θέματα. Έχουμε τώρα να, δι, δι, να, να διαχυθεί. Πρέπει να διαχυθεί από τα ηχεία σα. Πολιτική, αισθητική και ήθος. Πήγε ο Άδωνη στο Βόλο και συναντήθηκε με τον Μπαίο. Πρώτον, Μπέος για Άδωνη. Πήγα λοιπόν και εγώ στον αρμόδιο υπουργό. Δεν ήταν άλλο από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον υπουργό ανάπτυξη. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο πραγματικά πολλά έχουν ακουστεί για του πολιτικού. Ο συγκεκριμένο πολιτικό είναι ένα άνθρωπο, θα το πω πάλι στη λαϊκή γλώσσα, παντελονάτο. Όταν λέει κάτι, το τηρεί. Αυτό ήταν ο Μπέος, ο Δήμαρχος Βόλου για τον Άδονη. Θα ακούσουμε τώρα τον Άδονη για τον Μπέο. Πολλέ φορέ έχω ακούσει στη ζωή μου να λένε κάποιοι όταν είμαι διαδέχονται ή του διαδέχομαι στο βήμα ότι είναι δύσκολο να μιλήσουν πριν ή μετά από μένα. Οφείλω να πω το ίδιο για τον Αχηλέα Μπέο. <Γερ> Διότι ο Αχηλέα Μπέος έχει ένα δικό του στυλ, ομολογουμένω δεν μπορώ να το ακολουθήσω, θέλω να είμαι αλλά που είναι αυθεντικό και πηγαίο. <Γερ> Και καμιά φορά, ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή, και ο πολίτη καθοσπισμό και η υποκρισία μπορεί και να μην κάνουν καλό. Ο κύριο Μπέο είναι εξαιρετικά εργατικό. <Ρι> και είναι χρήσιμο στην τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρχουν άνθρωποι πρακτικοί, που στο τέλο θα μπορέσουν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα όταν θα του τοθεί το πέναλκι. <Ρι> <Ρι> αν υπάρχει αξιακό κώδικα στο Μαξίμου, αν υπάρχει, και αν σοκάρονται από τα βίντεο που βλέπουν, βλέποντα αυτό το βίντεο, στέλνει και αυτόν τον υπουργό. Δεν γίνεται με τον Μπέο, με ό,τι σηματοδοτεί ο Δήμαρχο Βόλου, όπω το ξέρουμε όλοι με την ιστορία του και την προϊστορία του και τα τωρινά, και τι απόψει του και τη συμπεριφορά του, να πηγαίνει υπουργό και να σαλιαρίζουν εσχρά με αυτόν τον τρόπο. Αν υπήρχε πολιτική αισθητική, θα είχαν φύγει όλοι. σω όμω να μην τον έχει δει τον Μπέο ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε τον Γεραπετρίτη, μιλάει για τον Φουρτιώτη. Δεχτήκατε πίθεση από την αντιπολίτευση για, τον, για την υπόθεση Φουλτιώτη. Ότι ανταλλάσσατε μηνύματα, ότι είχατε σχέσεις. Ε, ποια είναι η πραγματικότητα. Είμαι πάρα πολύ σαφής κύριε Παπαδάκη. Ε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα δυστυχώς επανέρχεται το ζήτημα σε τακτή περιοδικότητα. Τον συγκεκριμένο κύριο δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν τον γνωρίζω ούτε κατ' όψιν. Ναι, ναι, βλέπε τηλεόραση. Ούτε το ίδιο. Την ίδια φράση είχε χρησιμοποιήσει ο κύριος Γεραπετρίτης και για ένα άλλο παράδειγμα. Ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε τον κύριο Λιγνάδη, ε, ούτε κατόψιν, δεν είχαν καμία προσωπική επικοινωνία και ε, κατ κατ παρακάτω το πέντρα ακούγονται, διότι καταλαβαίνετε ότι η εχθροπάθεια έχει και όρια αλλά νομίζω ότι τα έχουμε ξεπεράσει από, από καιρό. Δεν γνώριζε τον κύριο Λιγνάδη, ε, ούτε κατόψιν. Στην επίδαυρο, στο θέατρο, ποιον έβλεπε εκεί, δεν τον ήξερε ούτε στην όψιο. Λιγνάτη ήταν από κάτω, που φύλλαγε τους παρθενώνες γονατίζοντα μπροστά στο πρωθυπουργικό. Ζεύγο, αυτά λοιπόν με του κατόψιν, δεν ήξερε τίποτα κανεί, ούτε τη φάτσα, ούτε τη φάτσα, ούτε τηλεόραση βλέπαν, ότι σε θέατρα πηγαίνανε. Ο Άδωνη το πρωί ήταν στο Σκάι και ήταν και ο Νίκο Βέρκο, δημοσιογράφο από την Αυγή, και κάποια στιγμή κάτι του είπε για την Κεραμαίο. Και έτσι, αντίστοιχο άδονη, γιατί εμά μα αρέσει να δουλεύουμε νόμιμα. Με την κεραμαίωση, γιατί κάνατε. Πάμε πήρα. λοιπόν τώρα. Δεν έχω κάνει απολύτω τίποτα με την κυρία κεραμαίους. Γιατί? Το με την κεραμαίωση που λέτε, κύριε, δείχνει πόσο ανάγωγο είστε. Λοιπόν, τσα, άρα σε μένα θα μιλάτε με ευγένεια και σεβασμό. Ήθελα καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στο βυθινικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη, αλλιώ. Ναι, η ευγένεια σου λείψανε. Η τσάτσα που είχε τον οίκο ανοχή και ήθελε να τη μιλάνε. Στον πληθυντικό. Για την ηθοποιό λέμε, που ακούσαμε το απόσπασμα από τη σχετική ταινία. Όλα και όλα Ο δεξιό, όπω έχει δηλώσει και αυτό χαρακτηριστεί, θέλει τον πληθυντικό. Θέλει ευγένειε. Θέλει τρόπου. Δεν μα πειράζουν όλα τα άλλα από κάτω, τι γίνεται εκεί με την ελληνική αγωγή, με τα υπουργεία, με τα σχολεία, με τα διευκρίνητα πόσα. Όλα και όλα Θα γίνονται με τον πληθυντικό. Υπάρχει και ένα πλαίσιο ευγένεια. Δεν τα ισοπεδώσουμε όλα εδώ που έχουμε έρθει. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Ναι, γεια σας Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Ηλία Σαππονέας Μυρνιγκ. Γεια σου Λιάκουρα. χαριτερία. Γιατί. Για το σταθμό σας και για την εκπομπή που κάνει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι φαινόμενο να ξέρετε. <laughs> δηλαδή η μεγαλύτερο για το και του Βασίλη Βασιλικάρα. Φαινόμενο είμαι εγώ. Ακόμαστε <Το άτομα> αντέχουν Επειδή του τι μπήκε αυτός με, το, με τους Έλλης Χμέρ Τον αποκάλεσε. Α, Χμέρ, Χμέρ Και Θέλω να του μεταφέρετε ένα μήνυμα Είναι αυτό για... που λέμε Καλή Χμέρ Είναι Καλή Χμέρ Οχ, οχ, οχ. Καλή Χμέρ Είναι Είναι Καλή Χμέρ ε, Ένα μήνυμα για να του, δείτε, για, για να του πει αυτόν τον κύριο τι, κάνουνε οι τι, τι κάνουνε. Του κάνουν οι μπλε γαλαζοέματοι. Τι του κάνουν και εδώ καταλαβαίνει. Τι του κάνουν, μάνα μου τι. Τι, τι. <laughs> τι του κάνουν όταν τους βάζουν όταν βάζουνε για ένφια 400.000 ευρώ ανακίνητο και αναπρόσωπο ότι αλλάσσονται από τον υπερβάλλοντα φόρο, τα αφαιρούν από του μεγάλου και τα, τα παίρνουν από την τσέπη του. <laughs> παράδειγμα, <laughs> παράδειγμα <laughs> αυτό να παρακολουθεί. Ένα πατέρα μεταβιβάζει στο γιο διαμέρισμα. Η μάνα στο γιο διαμέρισμα. Ο παππούς στο, στο γιο διαμέρισμα. Ε, τι μου αυτός αυτό δια... ο γιο όλα τα πήρε. Ε, όλα δηλαδή αξίαστε διαμερίσματα από 400.000-400.000 400 ευρώ και πάνω. Έτσι? Ναι την κουφάλα. Ναι. Το 800.000 αφορολόγητο που έκανε. Έτσι στι μεταβιβάσει αναφέρομαι τώρα. Κατάλαβα που αναφέρεστε. Δεν μετα... έχω αμφιβολία μετα... καμία. Μεταφέρνε... Δεν Μεταφέρνε λοιπόν μια περιουσία θρηστικά. Το παράδειγμα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο γιο και αντί να, στα δύο εκατομμύρια αντιστοιχούσε φόρο 80.000 ευρώ. Οπα. Ε, ε. Αυτοί δύο, τα δύο εκατομμύρια τώρα πάνε με 0 ευρώ φόρο. Να το. Το δε. το. Όχι, εγώ το έβλεπα να Το βλέπες. Το έπαιξε. Αυτό να του πείτε του μπλε. Του του Ποιο είναι ο μπλε. Μπορώ αυτό να το μεταφέρω στην εκπομπή. Βεβαίω και θα το μεταφέρω εγώ συγκεκριμένα στου ηθήνοντε. Σα ευχαριστώ πολύ διαδειώμα. για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Επόμενη γραμμούλα. Αποστόλης Ναι χαίρετε Χαίρετε χέρετε πώ έχετε Πάμε στα σοβαρά τώρα Let's go to sovars Let's go to sovars Ναι μπλόκανα ρε Και ο Αυτός που ανακάλυψε Το τυπογραφείο εγώ το Βεύγιος Πέθανε στην ψάθα Ο Γεωργιάδης πως έχει ευρώ Μήπω είναι η από πίσω Η νοβάτρης ξέρω εγώ Ναι, ναι, εντάξει, βοήθα αυτό και να μην πέσουμε, εντάξει, εντάξει, ναι, βοήθα, βοήθα. Από σ' όλη την πρόταση, δεν είναι δυνατόν. Ας... Άλλοι προσπαθούν, είδε αδικία. Άλλοι προσπαθούν. προσπαθούν. Λοιπόν, ένα, πόσο μιζέρια είστε. Είστε μιζέρια. Είναι μιζέρια σα. και μετά τι δύο Έχουμε <σομίως> μια μιζέρια τώρα. <σομίως> Ό,τι και να πει ο έχει δίκιο. Και <σομίως> <σομίως> <σομίως> ο Μπακογιάννη, το Μητσοτάκη, Και ο Μητσοτάκη μα λέει <σομίως> Ε, όχι. Ε, το άλλο ήθελα να πω τι Τι, Τι ωραία έχετε. τα Τα τι ωραία Είναι αυτά. Καλά είναι αυτά. Κόσμο είναι να την να τη μπλουζάκι νοφρένια. Αυτό έχω να πω. Καλά, ήρεμα και εσύ. Όχι, όχι, όχι. Να το Έχουμε δει και καλύτερα τώρα μεταξύ μα. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, αλλά προσπαθώ να κάνω διαφήμιση εδώ. Του Πάει. κόλου, τι διαφήμιση είναι αυτή. Α, εντάξει, ούτε να κάνω μπορούμε, καθαρινάς. Ναι, ναι, όχι. εντάξει. Okay. οκ. Αυτό, είσαι ο καλύτερος Αντί για Καματοκλάδα σου Λαπούρτε Σαν τα λουλούδα Του κάπου σαν τα tu του κάπου, ρε, τα ματοκλάδα Και μου παίρνεις, νου και μου περνεί, σου γερνεί. Και βεβαίω Μάρκο βαμβαρη γιατί σαν σήμερα το 1972 έφυγε από τη ζωή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ματόκλαδα Κάθε χρόνο έχουμε και και Βαμβακάρη Μαζί βλέπω μια είδη στο πόρταλ του 902 μια μητέρα λέει θέλει να κλείσει ραντεβού online. Για το νέο γέννητό τη και μια εξέταση που έπρεπε να κάνει, και η απάντηση που τη ήρθε ήταν η εξή: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στο χρονικό διάστημα μέχρι και την 31η 12 2038. Από την ημερομηνία αυτή, και μετέπειτα, δεν έχουν προγραμματιστεί νέα ραντεβού από το νοσοκομείο. Πάλι καλά, δηλαδή, το νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο παιδών, ήθελε να. Ε, το νοσοκομείο έχει προγραμματίσει μέχρι το 38 ραντεβού. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο είναι το παιδί τη, γιατί το 38 θα έχει πάει φαντάρο. Δεν χρειάζεται καμία εξέταση. Με το πουτό σοκαρίστηκε. κατάλαβε τι σημαίνει ποιότητα ζωή που είχε πει ο Πρωθυπουργό πριν λίγε μέρε ότι υπάρχει η καλύτερη ποιότητα ζωή και ότι είμαστε πρώτοι και ότι ηγούμαστε τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να μέχρι το 38. Έχει ραντεβού. Θα μπορούσα από τώρα να κλείσει για το 38 ραντεβού. Να είσαι έτοιμο, μην το ξεχάσει, μην το κάτι, μην να Αυτά τα πολύ ωραία παλαβά Κάνει ερώτηση δημοσιογράφου στον άδωνη, αλλά πατάει ο οικονομ που είναι παρουσιαστή. Μία ερώτηση. Θα επαναλαμβάνατε αυτά τα οποία λέγατε το 2007, γιατί το 2007, ξέρετε, ως ε, ε, ε, βουλευτής τότε του ΛΑΟΣ, είχατε χαρακτηρίσει την κυβέρνηση Καραμανλή στις 24 Αυγούστου του 2009 και στις 25 Αυγούστου του 2009, μάλιστα, πιο μετά δηλαδή, λίγο, λίγα χρόνια μετά, μετά την επανάληψη και των πυρκαγιών των δεύτερων, ως την πιο άχρηστη κυβέρνηση από όταν υπάρχει ελληνικό γένος και είπατε ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτού του άχρηστους και, χα, και χαρακτηρίζα Τη κυβέρνηση Καραμαλή την παρομοιάζεται με τον Έρωνα. Αυτό είναι τα 15 σήμερα. χρόνια μετά. Αυτά έχει ερωτηθεί ο αρθέρωπο... 50 φορέ και έχει απαντήσει άλλε φορέ. Απαντήσει άλλη μία. Αυτή είναι, αυτή είναι, αυτή είναι μια ξαναζασταμένη. Να πω κάτι πιο σύγχρονο αυτό. Μιλάει ο οικονομό μου, λες και δεν μπορεί ο Άδωνη να τα πει όλα αυτά. Αλλά είναι αυτή η κεκτημένη ταχύτητα. Αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπο να καλύψει το συνάνθρωπο. Δείτε το έτσι. Οι να υποστηρίζει Έλληνα. επειδή σιγά σιγά θα ακουστεί ο Ξυλούρης αλλά είναι από κάτω στα φωνητικά γιατί από πάνω είναι ο Σε κοιτάει κατάματα μέσα από τα φύλλα του Η ρίζα σου δείχνει όλο το δρόμο της Εσύ κοιτάς ίσα στα μάτια τον κόσμο Δεν έχεις τίποτα να κρύψεις Τα χέρια σου είναι καθαρά Πλημμένα με το χοντρό σαπούνι του ήλιου Τα χέρια σου τα αφήνει στο συντροφικό τραπέζι ξέσκεπα Τα εμπιστεύεσαι στα χέρια των συντρόφων σου. Η κίνησή του είναι απλή, γεμάτη ακρίβεια. Και όταν ακόμη βγάζει μια τρίχα από το σακάκι του φίλου σου, είναι σαν να βγάζει ένα φίλο από το ημερολόγιο, επιταχύνοντα το ρυθμό του κόσμου. Μόνο που το ξέρει, πω έχει ακόμη να κλάψεις πολύ. ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει. Μόλο που το ξέρεις πως έχει ακόμη να κλάψεις πολύ, ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει. Αυτό. α κρατήσουμε αυτό από το ρίτσο. Σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού. Μαγκαζίνος στη συνέχεια. Τα υπόλοιπα. Εμείς τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αλήθεια. Αλήθεια. Άκουσα αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο να εξηγήσει ο Καρακάμπης Είναι τα δικά μα λεφτά που τα έχουν πάρει τα προϊόντα που μα πουλάνε οι Ευρωπαίοι τα πανάκριβα από το ΦΠΑ και το ένα και το Είναι 30 δισεκατομμύρια. Το δίλημα για τι επόμενε εκλογέ είναι. Τα 30 δισεκατομμύρια Υπάρχει δίλημα, δίλημα για τι επόμενε εκλογέ. Δίλημα, δίλημα. Δεν το είναι τρίλημα. τρίλημα και... Συγγνώμη, τον Ανδρουλάκη που το βάζετε. Δίλημα το οποίο μπορεί να γίνει και πεντάλημα και εξάλλημα. Λοιπόν, πρόσεχε, Ή θα τα πάρει ο Μητσοτάκη με την παρέα του τη γνωστή, ή θα τα πάρει ο Τσίπρα, προοδευτική συμμαχία και πρέπει να Όλα τα μικρά κόμματα. Όλα. Όταν λέμε Άρα, όλα, τα... εννοούμε και το Βελόπουλο. Όλα, όλα, όλα και ο Βελόπουλο. Και ο Βελόπουλο μέσα. Καλά, δεν είχα αμφιβολία για το δε... ποιόν σου, αλλά ναι. Τάξι, τάξι. Αν δεν γίνει αυτό, θα τα πάρει ο Μισοτάκη με την παρέα. Α διαλέξουμε. Μάγκα. Τα... Μάγκα, Αντώνη. Μάγκα, Αντώνη, ε. Μάγκα. Με κάτι αφήνει να. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Τα... Ε, τι θα εννοούσαμε τα μισά, Άρα. Όλα. Όλα. Τα ξέρω όλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Τι λέει το τράγου, το ξεχνάω συνέχεια. Άμα το ξέρω. Θέλω να τα ξέρω όλα, Όχι επειδή με πούτω μπορώ. Για το κάνω από κακό, θέλω να έχω υλικό. Πια μου τρώει περιέργεια τη όλα. Εσύ το βάζει όμω μετά όταν σου λέω εγώ, όλα, οπότε έχετε και ισχυόνι το πράγμα. Μάλιστα. Το πράγμα. Ά, μα, άμα, έμπειρη, μ' αρέσει. Έμα ναι, τι τώρα παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω, πήρα ναι. να βάλω ένα τέλο στη μιζέρια. Δε μην είστε μίζεροι. Μην είστε μικρόψυγοι με τις του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται με αυτή τη μιζέρια πια. Λοιπόν, έχουμε αυξήσει στα τρόφιμα, σωστά. Α, Α, δεν ε, το κατάλαβα. Κοίταξε να δεις. Όλοι κάνουν από πίσω ένα δεύτερο, τρίτο επάγγελμα, α πούμε. Να βλέπετε... Καλά, νάζι, τα βλέπουμε. Και δεν δε χρειάζεται. Δε... Από το πόθεν έσχεσαι τους και τα διευκρίνεις. καταλαβαίνουμε όλοι ότι από πίσω κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα. Σωστά. λοιπόν που είναι υπεύθυνοι για τι αυξήσει έτσι τώρα δεν ξέρω ποιος μπουμπούκος ανάπτυξης υπεύθυνοι. το υπεύθυνοι, υπεύθυνοι δίπλα από αυτού είναι ένας όρος που θα ήταν λίγο απογορευτικό κανονικά. Είναι λίγο οξύμωρο ομολογουμένος αλλά αφού είναι στην κυβέρνηση πώ να τους αποκαλέσουμε για αυτό που λέμε οξύ το μου <laughs> άντε οξύ το μου οξύ το μου. <laughs> λοιπόν Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, ξαναλέω για τη μιζέρια. Έχεις τις αυξήσεις τρόφιμα, που εξασφαλίζουν ότι δεν θα τρώσει πολύ, αλλά θα κάνει summer band για το καλοκαίρι. Σωστά, σωστά. Να το, να το, όχι, συγγνώμη, ναι, να τα λέμε. Έχεις, πρόσεξε να δεις, αυτό δεν είναι μονόπλευρο. Είναι έχεις, δίπλευρο, έχεις... το κατάλαβα εγώ. Καλέ περίμενε, μην βιάζεσαι. Α, είναι έχεις... πολύπλευρο ίσως. Ναι, Πώ το λένε στη, στο ρεύμα για να τσιτώσει το δέρμα Γιατί ξέρεις άμα πλαζαρέψει χωρίς να τρώσει κάπω πρέπει να τσιτώσει μετά το, Α, το δέρμα. Μα θα μωρήσα πιο κιλιαβέβαια. Και θα έχει μετά τον κόλο σου να έχει όψη φλοιού πορτοκαλιού. Και πώ θα στρώσει και ο κόλος λοιπόν. Πώ θα στρώσει προκίνει, ο κόλο. Τρώσε κόλο που λέμε. Ναι. Είμαι, υπάρχει κι άλλο, άλλο κλου εδώ Αν πέρα. Αν δεν στρώσεις τον κόλο σου. Πολύ πλευρό. Πεδί μου, δεν γίνονται μειώσει στα καύσιμα, σου λέει. Γιατί, για να περπατά, πώ θα τον εστρώσει τον κόλο και την κυταρίτιδα. Α, α, υπάρχουν λύσει τελικά. Κάνει καλό στην καρδιά. Στην καλή χολυστερίνη. Συγγνώμη, ε! Λοιπόν, το περπάτημα, παιδιά, μισό λεπτάκι. Δυναμώνουν τι, τα πόδια, μπορεί να κάθεσαι τα γόνατα πιο εύκολα. Τέλο πάντων, ναι, πολλοί λόγοι. Είδε όμω το θετικό του πράγματο. Το είδα. Ωραία. Εγώ το είδα. Γι' αυτό σε για να σου πω τα θετικά όλα σου. Αυτό μου αρέσει <laughs> να πούμε και κάτι θετικό. Άντε, για. Ε, είμαστε θετικοί άνθρωποι. <laughs> σε τι, περίμενε, γιατί έχουμε και κορονοϊό. <laughs> Να σου πω λίγο, να πούμε λίγο και σε αυτόν τον να σου να μην την ταράζει ρε, το ταράζει ρε, αυτό το σοφάκι, γιατί μετά πετάει το τσουλούφι, δεν κάθεται. Βλέπετε ότι εκτιμάται αυτό, γιατί ο κόσμο θέλει γύρε μία. Δεν θέλει τον ελαιόπουλο όλη μέρα να φωνάσει. Θέλει να μιλήσει για άλλα θέματα. Όχι για την πανδημία, η πανδημία είναι πάνω από εμά. Oh, Πολύ είναι με ταράζει, ο, ο κύριο Ειλόπουλο, ξέρω εγώ. Να... Yeah, πλέ, εντά, δεν ταράζεται αυτή, είναι, είναι, είναι τάραχτη που λέμε. <laughs> <laughs> αυτό που μου έλεγει. Είναι γιά <laughs> που να φτάσει και αυτή είναι, είναι τάραχτη. <laughs> <laughs> Ωραίο. Γλωσσοπλάστη μου εσύ. Ε, εντάξει.